101,5 FM STEAM. <laughs> <laughs> <laughs> Μια ερωτική, αισθησιακή, αισθηματική, ρομαντική, μα πόλα πάνω σοβαρή εποχή στην εποχή της uh, The Great Greek Dispatch δε de praise di di Καλή σας μέρα κυρίες μου και κύριοι Καλές μου κυρίες, καλοί μου κύριοι, καλή σας μέρα Καλό Αντώνη να έχετε Άρα Αντώνη, παίχτη, Πιδαρά Άντρακλά Κυρίες μου και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στους 101,5. Όσοι δεν είστε, να σας καίτο βίντεο. Oh. Αν δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Μια oh. στεναχωρία σαν τον άρα μου. Oh. Τσιψίφι, τσεκ σε όλους. Μπάζερε μυαλό, ψηφοφόρος. Κάνω τι γουστάρι. Κυρίες μου και κύριοι, κυρίες μου και κύριοι, η Ανωτάτη Ψυχιατρική έχει ένα κομμάτι το οποίο λέει ότι είναι άλλο να ονειρεύεσαι ότι είσαι άντρας και άλλο να είσαι άντρας. Υπάρχει αυτό το άλλο ενδιάμεσα, Αντώνη. Θα μου πεις, βρίσκεις κανέναν τιούτο μέσα σε αυτό το εκτροφείο των γουμάτων; Ε, και θα σου πω όχι hey! Hey! Τι ρε παιδί μου, στις προηγούμενες μέρες Αξέχασα να σας πω, ότι θα είμαστε μαζί καμιά ώριτσα περίπου δηλαδή Ραδιολογικά, για τη live in style Αντωνική Ματιά, στη ζωή μας Γεια σου και σε και μου, ε, που, πουλάκι που μου ξένο ξενιτεμένο. <Κι> λοιπόν, ε, τις προηγούμενες μέρες, τι στήλωσε τα ποδάρια σαν μπλάρ στον ανήφορο. <Κι> τι μαγκές, τι γαλάζια, και να ο άλλος απογάτο, αρχηγός θα τους σκίσει, <Κι> Μέρκελε τρέμε. Ο Ρέσλερ να πούμε πήγε και έκανε εγχείρηση για να μην φαίνεται βενναμέζος από το φόβο του hey! Τσιρλίθηκε ο άλλος ο ανάπηρος εκεί Πώς τον είναι αυτό το τον του τον ανάπηρο ρε που τον ανεβάζουν με την καρότσα εκεί hey! Πώς το λένε ρε hey! Καλά ότι είναι στο μυαλό εντάξει αλλά χρειάζεται καροτσάκι να το μεταφέρουν hey! Ένας σιφυλιδικός εκεί Λέω hey! σπάντων hey! Τσιρλήθηκαν όλοι σου λέω ο Σαρκοζής ήταν κρυμμένος στα βυζιά της, πώς τι λένε ρε, της Κάρλας Κρυμμένος σου λέω και τα τράβαγε, μπας και, και Γάλα και η Κάρλα Απ' την αντίδραση του Αντώνη Και κάνει ένα κόλπο λοιπόν ο Αντώνης Δηλαδή σου μιλάω για παίχτη μεγάλο τώρα, μιλάμε για, δηλαδή για, για ντρούκλα ρε, Να του κολλήσεις ένα αμούσι σαν του Βελουχιώτη Και να, να, να, να τρομάξουν τα σύμπαντα Λοιπόν που λες κάνει μια, ένα κόλπο Έγραψε μια επιστολή Πιστολότατη επιστολή Πιστολική επιστολή Και την Την απέστειλε Προς το Προς τους εκπεκεφαλείς του, Της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Του Δουνουτούε Του Γιουρογκρούπε Δηλαδή στο Μπαρόζο, στον Ντράγκη Στη Λαγκάρτ και στο Γιούγκερ Στα αυτά τα σε αυτά χεστήκανε αυτοί μόλις πήραν την επιστολή σου λέει δεν γίνεται ρε παιδί δεν γίνεται πρέπει δηλαδή να υποκληθούμε να προσκυνήσουμε ο αντώνης μας πρωί και μας βρήκε δηλαδή κακό μεγάλο τώρα λέει. Καλά ρε αυτός τώρα είχε γκόμενα την αναβίση με τρελάνης θα μου πεις και αυτοί ποιους γκόμενους είχε τον καρβέλα και τον ταλάρα λέει. Ναι δηλαδή πιστεύεις ότι τη φυσέκωσε τη φυσική τους και αν γίνει αρχηγός ο καρβέλα Πιστεύεις με δεν θα στη φυτίκο σου. Της Ανούλα. Ελά δε. Παρακαλώ. Γι' αυτό η Ανούλα ορίστε. Δεν ξέρω δεν παιδί μου, να πούμε. Αλλά τέτοιες αντρούκλες, αντρουλένα, να πούμε. Αζού, αντρούα να πούμε. Σι λες να πούμε. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ. Μα τι λέτε. Δεν λέγονται αυτά από τον αέρα. Δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά από τον αέρα Δηλαδή τώρα αυτή η λύψη Για yeah. <σχυρίζει> Τι έκανε Δηλαδή Δηλαδή ρε Ανούλα με συγχωρείς τώρα ρε. Ορίστε Ο <σχυρίζει> <σχυρίζει> <σχυρίζει> ωραίος όλος Κυρίες μου και κύριοι Ποιος καραπιά Ανούλα λέει Του καρβέλα φεστίκων <σχυρίζει> <σχυρίζει> Χαμός γίνεται κυρίες μου και κύριοι πάρτι με ούζα δηλαδή μιλάμε και πού λέει εκεί να πούμε ο Αντώνης κάνει μία έτσι να πούμε το στέλνει το κείμενο αυτή την επιστολή και λέει αυτή η κυβέρνηση στην οποία δεν συγκυβερνώ αλλά συμμετέχω και συγκυβερνώ συμμετέχοντας θα προωθήσει την επικύρωση και διάφορα ο Αντώνης Είμαι... τέλος πάντων να μην κουραζόμαστε με το τι είπε άμα θέλετε σας διαβάζω και ολόκληρη την επιστολή άμα θέλετε να σκεχτείτε κι εσείς. Και ξαφνικά, κυρίες μου και κύριοι, η Μέρκελ και οι άλλοι που ζητάγανε την υπογραφή του Αντώνη επιταχτικά στήκαν στο φόβο τους. Και βγαίνει η Μέρκελ και λέει, ναι, αυτό θέλαμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Προσκύνημα εξαποστάσεως λέει ένας φίλος. Να χαμηλώσω και το μουσικό χαλί Γιατί να ακούγουμε να λένε Να ακούν τι δηλαδή Αφού ξέρεις πίστα τα λέμε, μις τα ακούμε Καλύτερα να ακούνε τη μουσικούλα Λοιπόν που λες Ναι λοιπόν είπε η Μέρκελε Λαχταρισμένη η Μέρκελε να πούμε Έπεσε στα γόνατα Ναι Αντώνη μου Σε παρακαλούμε, μη μας στείλεις άλλη επιστολή Χεστούμα πάνω μας δηλαδή Βρώμισιν οι οι βόθροι στη Γερμανία φων, πάνε τα διαχώρατα για να του αδειάσουν από τους Χεστίγαν σου λέει ο Γερμανός. Ήταν τόσο θετικά τα σχόλια της επιστολής από αξιωματούχους της Τρόικας που δεν το πίστευαν δηλαδή κι αυτοί να πούμε ότι τελικά σωθήκαν και δεν θα τους κάνει ντου ο Αντώνης χωρίς να υπογράψει. Δεν το πίστευαν οι άνθρωποι. Γιώμησαν οι καθεδρικοί ναοί, οι καθολικοί ναοί, όλοι να πούμε δε κάνει ο πάπας... Τις που πουλάκι ξένο ξενεταιμένο έγινε <Καινθρωποί> Και ακόμα δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση να καταλάβεις Πήγε και τραβάει όλοι μαζί από τη χαρά της ταβεζιά της Κάρλας να κατεβάσει γάλα <Καινθρωποί> Χαμός σου λέω <Καινθρωποί> Τέτοιος σου λέει ευτυχώς που υπέγραψε ο άνθρωπος Γιατί τι, τι, τι, τι, τι μας περίμενε <Καινθρωποί> Και σε ξαναρωτάμε μία ακόμα φορά εσύ πιστεύεις ότι αυτός θα σε σώσει Καλά, για τους άλλους δεν το συζητάμε Σε έχουμε ξαναρωτήσει άπειρες φορές Αυτός λοιπόν πιστεύεις ότι θα σε σώσει Πιστεύεις λοιπόν ότι αυτός έχει τα κότσια Καλά, άστο το μυαλό Τα κότσια να σε σώσει Οκ, προχώρα Σε θέλει και σένα η παραχώρα Τώρα μιλάμε η καγκελαρία Έκανε τέτοια πανηγύρια που πήγαινε δηλαδή, κάτσε εδώ πέρα σου του τραγούδι που βάλανε σε λίγο Η Μέρκελ ντύθηκε εκεί να πούμε με τις στολές τις, αυτές τις γερμανικές τις... αυτά τα, τα κουντουβράκια εκεί τα τέτοια... και ντύχησε, ντύχησε όλα, αυτά τα τραγούδια. Θα σου λέω έγινε στην Ευρώπη όλοι διότι επιτέλους αυτός ο άντρας... Ορίστε Δεν, δεν, δεν. ναι, Δεν είναι τυχαίο λέει ο φίλος εδώ που το πρώτο που έκανε αναλαμβάνοντας την Ουδού ήταν να μεταφέρει τα γραφεία στη Συγκρού Τυχαίο δεν νομίζει ο φίλος Χαμός Πληγωμένο είναι ο δημοκράτη. Πληγωμένοι είναι ο Παρόλα αυτά. Σου λέω. Τι τάδε. Εν έχουμε σοβαρέ πληροφορίε ότι έχει πέσει μελαγχολία ο Γκαρατζαφέρη. Γιατί δεν του ζητάγαν και κι επιτακτικά. Να υπογράψει Γιατί είχε πει ο Καρατζαφέρης Ότι αν δεν υπογράψει ο Σαμαράς Δεν υπογράφω ούτε εγώ Δεν μπορώ να αδιάσω έναν παρτενέρ μου Ωπα Παρτενέρ μου Στην κυβέρνηση Παρτενέρ μου Παρακαλώ Ξέρω τι άλλο κάνουμε εκεί μέσα Τι κάνουμε Υπάρχει πάλι η καρδιά. Χαμό ε. Καλά κάνω. Βρήκαν και τα κάνουν. Τι κάνουν, λέει ένα σε εκεί. Τι κάνουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Βρήκαν και τα κάνουν και θα τα κάνουν Συνεχώς διότι. Είπαμε στην Ελλάδα το χαίρε ο λευτεριά Αντικαταστήθηκε από το χαίρε ο λευταριά Για τα λεφτά τα κάνεις όλα Τέλος η τεχνία μου Κάτσε λοιπόν εκεί Μη και σου πάθει τίποτα η νέα δημοκρατία Μη κέρθει ο κομμουνιστικός κίνδυνος που τον κυνηγάει και ο Καρατζαφέρνης τώρα Και σου πάρει το σπίτι το οποίο σου πήρε ο Παπαντρέας Τι, δηλαδή μιλάμε για μπάχαλο αλλά εντάξει, εντά, ότι υπάρχει ελπίδα στον Ψαριανό Αυτό δεν το συζητάω Περίμενε Α, λοιπόν, ε, λέει Να διάσω, λέει, τον παρτενέρ μου Μη με τρελαίνεις, ρε Γιώργο Και θα κάνει, λέει, θα δώσει την απάντησή του Στους εταίρους ή διάλο, εταίρες, ετέρη όλοι μαζί εκεί Μέσω άρθρο που θα... Δημοσιεύσει στην εφημερίδα του κόμματός του Έχει και εφημερίδα το κόμμα του Και βέβαια πως να μην έχει Καταλαβαίνεις που τι τους περιμένει Τους Ευρωπαίους δικαί Δεύτερο χέσιμο τώρα Κοντρό χέσιμο τώρα Στείλει επιστολή ο Λοιπόν η Γερμανία Και η Γαλλία Θα είναι η βάση της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης Που όλοι τρέχουν να τη σώσουν τώρα Ακόμη και η Ελλάς Λοιπόν, την ώρα που όλοι περιμένουν με αγωνία στην Ελλάδα Την περιμέναν όλοι με αγωνία να αναγνώσουν την επιστολή Και τη, να δουν την υπογραφή του Αντώνη Την οποία έστειλε προς τους Γιούγκερες κλπ Οι αγορές έτρεμαν σε όλο τον κόσμο Τι θα γίνει τώρα, τι θα απαντήσουν Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι Στον Αντώνη που τους έφτιαξε αυτή λοιπόν πολύ απλά Παρά το γεγονός ότι αυτές οι καλές αγορές μας αγαπάνε Και είναι οι φιλενάδες μας βυθίζονται Οι οίκοι απειλούν, οι οίκοι αξιολόγησης απειλούν με μαζική επίθεση τη Γαλλία Η Ευρώπη κυρίες μου και κύριοι Παρακαλώ Of God, for you yeah. λοιπόν που λες this heart. τι λέγαμε αυτοί επιμένουν λοιπόν Let οι Γερμανοί με τους κολαούζους τους Γάλλους down. ότι εμείς θα είμαστε η, η βάση της Ευρώπης me... οι άλλοι θα είστε γύρα γύρω-γύρω Γύρω-γύρω όλοι στη μέση, ο Νικολά και η Μέρκελ. Και θα δουλεύετε, θα δουλεύετε, είναι μια κουβέντα. Πού να δουλεύετε, τέλο πάντων, για πάρτι μας Πάντως για να τελειώνει αυτή η ιστορία, από ό,τι φαίνεται, το κόλπο δεν γίνεται για καμιά δουλειά. Το κόλπο δεν γίνεται για κανένα κέρδο. Το κόλπο γίνεται αποκλειστικά για την εξουσία. Αποκλειστικά και μόνο για την εξουσία Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε Όταν θα τους έχουν και επίσημα από κάτω όλους Θα, θα δούμε πως θα διαμορφώσουν τις παραγωγικές τάξεις Έτσι λοιπόν ο γαλλογερμανικός άξονας Είναι ο καινούριος κατακτητής της Ευρώπης Δηλαδή δεν είναι ακριβώς γαλλογερμανικός Γερμανικός είναι Απλά έχει ματ τους Γάλλους Ξέρουν καλά τώρα οι Γάλλοι έτσι Μετά μην ξεχνάς ότι τα ματ είναι εφεύρεση της Γαλλίας Μια ματιά ίσως για το τι κάναν στο Αλγέρι θα σε πείσει Έτσι λοιπόν Προχωράει Η, η κατάσταση Παρακαλώ κι θες να είναι κι ο Αλέντι Λό μαζί, καλά, καλά Ναι, ναι, θέλετε την η λιγιώνα των ξένων Καλά, καλά, θέλετε την η λιγιώνα των ξένων Γιατί δεν χρειάζεται η λιγιώνα των ξένων Από τη στιγμή που σου είχε εξασφαλίσει τη δόση για τα πρεζάκια και τους μισθούς του στρατού εδώ του εντοπίου Δεν χρειάζεσαι καμία λεγειώνα τον ξέρουν. Έχεις λεγειώνα των εντοπίων Έχεις λεγειώνα των ημέτερων Έχεις λεγειώνα των δικό σου Μέτρα Μέτρα Αμέτρητη σου λέω Δηλαδή όταν, όταν αυτή τη στιγμή έστω και στα ψεύτικα γκάλωψη Δίνουν αυτά τα ποσοστά που δίνουν σε αυτές τις μορφές σε αυτές τις μορφές γιατί για μορφές πρόκειται Τι τι θες τη λεγιό να τον ξένουν Παρακαλώ Τη λεγιό να τον Σωστό Σωστό, σωστό δίκιο Λεγιόρα των χαμένων έχουμε Τι θέλουμε τη λεγιόρα των ξένων Λέει έτερος φίλος Πρέπει να ψηφίσουμε Λέει ο Μπεμπέ Τελευταία έχει λίγο έτσι Αποστασιοποιηθεί Από την εικόνα Και εντάξει έχει τους λόγους του Όχι εντάξει τον χωράει ακόμα η οθόνη Μην πάει το μυαλό σα στο κακό Απλά Έχει τα πράγματα Στο μυαλό γιατί πρέπει να ψηφίσουμε, προσέξτε μια λεπτομέρεια τώρα Τον προϋπολογισμό πριν την 9η Δεκεμβρίου and so, and so. Γιατί yeah. Γιατί Γιατί Ακόμη και εντάξει εντός της μέρας θα γίνουν τα κόλπα για να εκταμιευθεί η εκτιδώση από τα κόμματα Είφε. Τα συγκυβερνούντα δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Λαός Είφε. Εντάξει και τους κολαούζους από πίσω που φωνάζουν Όχι όχι μη με παρατάς Εστάτε. Και το παράπονο του Ψαριανού που δεν του δώσαν Υπουργείο Είφε. Κοίταξε να δεις κάτι τώρα ότι Είφε. ο μπεμπέ μπαιμπαι... Πρόσθεσε ότι τον Ιούνιο η Ελλάδα θα πρέπει να εξειδικεύσει τα μέτρα λιτότητος για τη διετία 2013-2014. <Το> Κι άλλα μέτρα <Το> <Το> <Το> λιτότητας. Guilty, Κατάλαβες? Εντρομεταξιάκου <Το> <Το> και μια λεπτομέρεια τώρα. Ανή... Αναφερόμενο στη νέα δανειακή σύμβαση Είπε ότι θα πρέπει να ψηφιστεί από αυξημένη πλειοψηφία Δηλαδή από τα τέσσερα πέμπτα της Βουλής oh. Για βάλτα κάτω λοιπόν και κάνε ένα λογαριασμό Κατάλαβες πως αρχίζουνε και φέρνουν Ότι και οι φίλοι μας οι αριστεροί θα συμμετέχουν στον κόλπο Αριστεροί, λέμε τώρα ξέρει εσύ yeah. Κουβέληδες ψαριανοί oh. Και έτσι λοιπόν θα φύγει και το δάκρυ από το μάτι του Ψαριανού Δεν θα τους δώσουν για αυτόν να εκεί say... Διότι όπως είπε και ο Μέγας το χαστής ε, Ψαριανός Θέλει επιτέλους να δει τον καπιταλισμό να δουλεύει yeah, yeah. Είπε ο Μέγας αριστερός yeah. Να δει τον καπιταλισμό να δουλεύει Γι' αυτό το λόγο α πούμε Κατάλαβες Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2.12 πριν τη σύνοδο κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου Γιατί υπάρχουν και αυτές οι λεπτομέρειες που προαναφέραμε Αλλά μη, μη σας πάει Θα σηκωθεί ο Αντώνης πάλι να πούμε, θα στυλώσει τα πόδια ο, Εντάξει ο πράσινος θείασος εκεί είναι να κάνει αντάρτικο Μην μη σκάτε δηλαδή Η... Το... Τι είναι αυτά δηλαδή Η, η Φανάση All Times α, Παρατίστη μας <ΣΣΣ> Μας κάνανε λέει Το, το Μπεμπέζενή μας <ΣΣΣ> Το πιο άχρηστο υπουργό οικονομικών Στην Ευρώπη <ΣΣΣ> Και τον βάλαν στην τελευταία θέση Αξιολόγησής τους <ΣΣΣ> Καλά δεν τρέπεστε λίγο <ΣΣ> Όλα τα κέφια σας κάνει <ΣΣΣ> Παρακαλώ <ΣΣΣ> Καλώς τον Κολοτούμπας, κολοτούμπας, ναι Ε, αυτά, δεν λέμε Με ποιον έγινε συνεταιράκι Άρχα να τα πείτε στο καναλάρτη Εγώ δεν είμαι καναλάρτη εγώ με ροκάμα Έλα, εντάξει. Τι να κάνει. Να σε καλά. Έλα. τι να κάνουμε. Άμα ψάξεις, βρίσκεις. Ψ, ψάξε λοιπόν και εσύ να ψάξουμε και εμείς όλοι μαζί να ψάχνουμε. Ναι. Να, σε καλά. να σε καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά. καλά. Είναι θέματα που άπτονται της διοικήσεως αυτά, αγαπητέ μου. Οπότε μπορείτε να συζητήσετε με τον καναλάρχη. Εμείς εδώ τι να κάνουμε. Αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερε στο τέλος, στη σημερινή κοινωνία, ανέφερε ο φίλος μας, ε είναι και κάποιοι λίγοι που λένε τα πράγματα ή και τα λέγανε με το όνομά του Να ψάξουμε όλοι μαζί μας και βρούμε κανέναν Να τον βάλουμε μπροστά Αλλά ποιος θα τον ακούσει Ο καθένας στη συντεχνία του κοιτάει έτσι δεν είναι αδερφέ ή κάνω λάθος Λυπάμαι λέει τώρα η Φανάση All Times Με μας τρελαίνεις ρε είσαι λέει ο πιο αδύναμος κρίκος Στον μπεμπέζενι ρε Κράπ θα και θα σε φάει Τον βάλανε στη 19η θέση της ε, ψηφοφορίας εκεί που κάνανε Και είναι τελευταίο στα κριτήρια οικονομίας και αξιοπιστίας Και 18ος όσον αφορά το πολιτικό κριτήριο Και ξεπέρασε μόνο τον Ούγκρο Υπουργό Να... Είναι φιλόδοξος και ενεργητικός Γράφουν οι Financial Times <Τι> Αλλά δεν του αρέσουν οι λεπτομέρειες <Τι> Οι λεπτομέρειες Και ειδικά τα νούμερα <Τι> του αρέσουν όμως τα σάντουιτς Γιατί ρε Financial <φανά>, Times <Τι> Του αρέσουν τα παϊδάκια Σκουταριές και τέτοια Δεν σε κατάλαβα <Τι> Νομίζω ότι από τις στεναχώρια του Βαγγέλης Θα έχει φάει δίποτα τίποτα τα πισιά εκεί μπακλαβάδες Εντάξει είπαμε πριν μέρες Ότι έρχονται οι αυξήσεις στο ρεύμα yes. <laughs> Το είπαμε <laughs> Πριν καμιά εβδομάδα περίπου Ooh. Ο Σωτήρας Παπαγκοσταντίνος Ο οποίος ηγείται εκεί Στης κατάστασης Έρχεται να μας αυξήσει και τα τιμολόγια του ρεύματος Μην πάει το μυαλό σας στα χαράτσια που θα πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού του ρεύματος Είναι αυτά άλλα Μιλάμε για το πραγματικό λογαριασμό της ΔΕΗ Έρχεται λοιπόν να αυξήσει τα τιμολόγια του ρεύματος Και μάλιστα όπως το τέλος για τα ακίνητα έχει βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ενώπιον των Δανιστών της η χώρα έχει, αυτό έχει μονιμοποιηθεί εντάξει θα το πληρώνουμε και αυξημένο μάλιστα μας κάναν τη χάρη να το κάνουν περισσότερες δόσεις έτσι λοιπόν και οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα θα αυξάνεται δηλαδή τώρα δίμηνο με δίμηνο, τρίμηνο με τρίμηνο βέβαια χτες άκουσα και το καταπληκτικό ότι αφού κάνανε τα λάθη που κάνανε στις συντάξεις Των 400, 500, 600 ευρώ των γερόντων Σκέπτονται λέει και θα το εφαρμόσουν Να τους τα δίνουν κάθε δίμηνο Δεν τα έχουν ανάγκη κάθε μήνα ο... Αυτά όλα Αν δεν τα θέλει αυτός ο λαός Θα τα έχει διώξει Αλλά τα γουστάρει ρε παιδί μου το πετσί του Πώς να το κάνουμε τώρα Δηλαδή όταν θα σου έρχεται ο λογαριασμός Πια στο σπίτι της ΔΕΗ Θα θέλεις Δεν θα τα αγοράζει και κανένα στο σπίτι Για να πληρώσεις έναν λογαριασμό και... και... Χρυστιανική δηλαδή Χρυστιανική Ε, εντάξει το ίδιο είναι Μη σκάζα Ουβριός ήταν κι αυτό εμείς οι μαύροι όχι Είρα τι πάθαμε καλά δεν είδαμε τίποτα ακόμα Τίποτα Να καλά Να σε καλά ευχαριστώ Αυξάνεστε και πληθύνεστε Η ουβραϊκή ρύση λέει Αυξάνεστε και πληθύνεστε Οι λογαριασμοί Δηλαδή θα σου έρχεται αδερφέ μου ο Λέμε τώρα Σε όσους θα έχουν το γραμματοκιβώτιο Κι απόξω Λοιπόν και θα λαχταράς έτσι Του το, το, τι θα περιέχει αυτός ο λογαριασμός Now, well, Ποιο είναι το σκεπτικό τους τελικά a... Πού θα το φτάσουν αυτό το πράγμα Πού ακριβώς θα το φτάσουν αυτό το πράγμα Another... Δηλαδή αυτέ οι αυξήσεις και αυτά τα μόνιμα χαράτσια που θα είναι no. μόνιμα χαράτσια τέλος πάντων μόνιμοι λογαριασμοί που θα είναι στο ΔΕΗ ορίστε no δεν, η Μητρόπολη δεν πληρώνει no Αν μπορεί να κάνουμε ένα... Σωστό αυτό Να κάνουμε ένα τέτοιο δηλαδή όσο ζούμε να το έχεις, να μένουμε no μέσα και μετά να το πάρει η Μητρόπολη Τι no πού θα πάμε εμείς no στην Εκκλησία no στο γεωροκομείο we'll Στα LA Μπαρέσει Να πάμε στα LA Ωραίως Ευχαριστώ Να δώσουμε τα σπίτια Στη Μεκτρόπολη Λέει Ο φίλος μας Να πάμε μέσα στα LA well, Πού να πάμε ρε παιδί μου we'll Δηλαδή μιλάμε δηλαδή είναι, είναι, είναι φοβερό Αυτή τη στιγμή Αυτό το οποίο συμβαίνει Και κάθομαστε Ορίστε we'll Ναι we'll δεν είναι ρε παιδί μου, αλλά δεν... Ε, ε, Συγγνώμη, να γίνουν εκλογές, but τι να γίνει να βγάλουμε τον Αντώνη Ποιον, ποιον? Ποια κλπ Ποια πες μου ένα, τον Ψαριανό ας πούμε Ποιον Τους οικολόχους πράσινους Το Λεβέντι, ποιους Το Λεβέντι, ψήφως το Λεβέντι Συμφωνήσαμε, τέλος, no τέλος, Ξεκινάμε προεκλογικό αγώνα Νοφάν, no Fan Τέλος Δεν λέγονται ρε βε Για <laughs> χαρά για Δεν λέγονται αγαπητέ μου τηλεκροατία αυτά No και τέτοια να πούμε Με no. βάζεις να λέω από το μικρόφωνο Και όταν θα έρθουν εκλογές Τι να έρθουν να κάνουν οι εκλογές Μια χαρά εγώ πιστεύω ότι η Τρόικα Σκέφτεται πολύ καλά και οι ντόπιοι εδώ βασανιστές yeah. ε, Συγγνώμη, όχι yeah. βασανιστές, λάθος ε, Σοσιαλιστές, δημοκράτες και yeah. Σκέφτονται Τι τις θες εκλογές yeah. Να βγάλεις ποιον τώρα το, α, Μην τον πω τον του πω τώρα τον φτιάξω yeah. Τον Γιακουμπάτο Γιακουμπάτος yeah. και ξέρω ψωμί Τον έφτιαξα yeah. Ορίστε yeah. Α, μου φύγε Ακούστηκε στον αέρα Όπο, τι θα, θα πάθω Σαν θύλες σουρούς Έλα για <έλα>, Αμάν <έλα>. ακούστηκε στον αέρα Εγώ χίλια συγγνώμη κύριε σουρού μου. Δεν ήθελα να πω ντόπι βασανιστές μου, Έφυγε δηλαδή ε, Έβλεπα ένα κείμενο εδώ Και μου έφυγε ντόπι σοσιαλιστές Ήθελα να το επαναλαμβάνω Δεν ήθελα να πω βασανιστές Ντόπι σοσιαλιστές, δημοκράτες Τέτοι ρε, παιδί μου γιατί μεταξύ χτες ε, καταλάρχη Διάβαζα ένα άρθρο ενός σοσιαλιστή Τι να σου λέω Τι να σου λέω Παρακαλώ Λαοπιδιχτες δε, Μα δεν έχονται αυτά το μικρόφωνο Δεν μπορώ να πω εγώ το πιλά ο λαοπιδιχτες Δεν μπορώ να το πω αυτό Δεν το καταλαβαίνετε ότι θα μας πιάσει ο Εσουρούς Λες και δεν μας έχει πιασμένους Κοίτα να δεις τώρα τρέλα με αυτό το το το το το, το, το ρεύμα να <στονίτρα> κοίτα τρέλα με αυτό το ρεύμα. Οι αρχέ ρυθμιστική, η ρυθμιστική αρχή και πα, πάει στην ποταμιά. Ορίστε. <στονίτρα> ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. <στονίτρα> Είναι φοβερό <πύριμα>. ναι <στονίτρα> Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημείωση. Λοιπόν, ε, τηλεακράτης, ο οποίος είχε επισημάνει πολύ καιρό τώρα το χτύπημα που θα κάνουν εκτός των άλλων στην ενέργεια με το πετρέλαιο και λοιπά και λοιπά στο λαό και, και, και, και, και, και τώρα χτυπάνε την ενέργεια αυτή που έχει στο, στο σπίτι του ο καθένας αλλά και στη δουλειά του, έτσι μην ξεχνάμε ότι πολλές δουλειές στηρίζονται στο ρεύμα, εκείνο που θα μας χτυπήσουν μετά λέει ο φίλος και θυμηθείτε το, θα είναι το νερό. Θα μας χτυπήσουν ακόμα και με το νεράκι Ακόμα και με το νεράκι Δηλαδή τώρα ε, αν, αν κουβαλάς κάτι μέσα σου δεν μιλάμε για λογική έτσι Αν είσαι εκτός αυτών των κομμάτων λέμε ρε παιδί Εκτός αυτού του, του, του εκτροφίου τελικά Διότι πρόκειται για εκτροφείο χαζομάρας εκτροφείο υποτακτικών Ξενόδουλων και παπάριδων Με ποια λογική θα πας να αυξήσεις Πέρα από αυτά τα χαράτσια Τα μόνιμα που βάζεις Σε αυτό το πράγμα που λέγεται ενέργεια Δε ή πως διά, λέγεται, Να αυξήσεις και το τιμολόγιο του, του προϊόντος δηλαδή που καταναλώνει στο σπίτι Ποια είναι η λογική Ποια είναι η λογική όταν βγαίνει ο Παππο Στον Κτακάπο και πίνει τους καφέδες του πώς τον φιλάνε τελικά Παρακαλώ Καλός ο Βασίλη Κουρατζόμαστε Τέλος Τι θα κάνουμε ναι. ο... Ποιος αγαπητέ μου να το τελειώσει το χρόνο αφού όλοι στο κόμμα τους τρέχουν Ποιος αγαπητέ μου Ωχ ναι. oh, μας λες τέτοια να πούμε γιατί θα στεναχωρεθεί πολύ ο καναλάρχης Ναι, ναι, ναι, ναι. εγώ δεν μπαίνω στη μέση δηλαδή αλλά μη, μη, μη την πεις αυτή την έρευνα Άστι να περάσεις στον ντούκο κρυφίνα μου Έλα, γεια, yeah, γεια yeah. Τελειώνουν τα λεφτά μας Τελειώνει, τελειώσαν οι δουλές μας Λέει ο φίλος μας Τελειώσαν τα πάντα Μήπως τελειώνουν και οι υπομονές μας Να τελειώσει ο χρόνος τους Ποιος αδερφέ μου εξαναρωτάω να τους τελειώσει το χρόνο Εδώ πας και μιλάς τον άλλον για το κόμμα του Για οποιοδήποτε κόμμα τώρα σου μιλάω Και είσαι ο μεγαλύτερος εχθρός του Το κατα αυτά τα ίδια τα κόμματα τα οποία δεν σε φέραν απλώς στην κατάσταση σήμερα σου ξεσκίζουνε ό,τι έχεις και δεν έχεις Α, καλά χέστα τα ιερά και τα όσια Δεν σου παίρνουν το σπίτι το παιδί σου λιποθυμάει στο σχολείο δεν έχει θέρμανση και του μιλάς ταλνού για το κόμμα του και είναι δηλαδή σαν να του κάνει επίθεση ο Τούρκος που πιστεύω ότι ο Τούρκος άμα του κάνει επίθεση να του βιάσει τη γυναίκα και την κόρη το κόμμα θα αυτός ακόμα Παρακαλώ Όχι να δικός μου Λευτεριά στο Γιακουμάτο Μ' αρέσει Ναι ναι Μ' αρέσει Γι' αυτό λοιπόν ψήφος του Γιακουμάτο Κατάλαβες ποια, ποια είναι η λογική σου τώρα Που κάθεσαι και το λες Στους δημοσιογράφους αυτό το πράγμα Ότι θα το κάνεις και τελικά να πούμε, δεν ξέρω, αλλά ειλικρινά αντέχουν και αυτοί οι άνθρωποι δημοσιογράφοι Άνθρωποι είναι, υπάρχει μυστική έρευνα λέει ένας φίλος Του είπα να την κρατήσει μυστική να μην την μπει στον αέρα Ότι το 65% των Ελλήνων είναι υπέρβαρη Και φυσικά αφορά ξέρετε ποιους τώρα γιατί μου το έκανε αυτό τώρα. Ορίστε. Όχι. Oh, τι λέω. λέω. Χωρί yeah. να σηκώσει το τηλέφωνο λέω. Ορίστε. Καλά. Ορίστε παρακαλώ. Yeah. Τι παθαίνει. Πάει. Χάσεφ. Τι. Ναι, ναι, ναι. Τι, τι. Ποια θες? Α! τώρα κατάλαβα ε, Τι όλο τόσο καιρό Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση Με έκανες δηλαδή να ανάξω ζωή από σήμερα δηλαδή. Σωστό ο φίλος Δεν φταίω εγώ και το κόμμα μου Φταίνε η άλλη. Σωστό, σωστό Πώς δεν το είχα και τόσο καιρό ρε παιδί Τι να σου πω τώρα εγώ Πήγαν τα ΜΑΤ και δώσαν εκεί παράσταση Και συλλάβαν το Φωτόπουλο Ρε πλάκα μας κάνετε τα ματ πήγαν με τις κυθάρες και τραγούδαγαν απέναντι ο Φωτόπουλος σήκωνε τις βροχιές και τα ματ του τραγούδαγαν απέναντι της δικαιοσύνης ηλια ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία και ο Φωτόπουλος είχε τη δική του ιστορία και τα ματ τη δική τους και τα λιμπάν και τα λιμπάν και τα λιμπάν παρακαλώ ναι. Τι τι τι τι τι... Καπνό, Καπνό. Το δεύτερο δεν κατάλαβα. Ααααααααααα καλό καλό καλό καλό Τραγούδα λέει Μοσχοβολούν οι γειτονιές Καπνό κλομπιές και ασβέστη Και... Μοσχοβόλακαν και χημικά οι γειτονιές Κατάλαβες Δηλαδή μιλάμε είμαστε πια δεν είναι κατάσταση σουρεάλα έτσι δεν είναι δηλαδή το ότι βλέπεις πράγματα πια που δεν τα πιστεύεις. Δεν είναι που λες ότι δεν είδα τίποτα ακόμα. Απλά αναρωτιέσαι. Τελικά. Τις κατα... Γιατί να αναρωτιέσαι δηλαδή. <Τι> δεν υπάρχει λόγος να αναρωτιέσαι. <Τι> Μπορείς να... <Τι> το... Παρακαλώ, επαναλαμβάνετε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. Α σου τη δω, Δόσο τι, αξιότιμα. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Αχ, άποψη. Αλλιώς! Να την παντάμε! Αλλά είμαστε εκεί! Ευχαριστώ πολύ! Καταπληκτική ανάλυση! Καταρχά λέει: Όλοι οι πρωθυπουργοί και οι μεγάλοι άντρες του φτιάχνουν δρόμο. Οδός ο οδός Βενιζέλα, οδός τελεπτά. Του Γεωργίου Παπαντρέα θα είναι η οδός αδιεξόδου. <city SF��ridorians> Και μετά Μην μου βάζεις τέτοιες δυσκολίες Γιατί με ένα μυαλό κυκλοφοράω Τι μυαλό δηλαδή Αν υπάρχει το χειμώνα καλοκαίρι Άμα έρθουν οι και σου πούνε Εσύ με ποιο είσαι Θα πεις εσύ με εσά. Α, δεν σου λένε εμεί είμαστε οι άλλοι. Οπότε ανήκει σε αυτού. Yeah. Το είπα καλά, yeah. το κατάλαβε. Yeah. Πού το καταλάβα, δεν το κατάλαβα. Είπα για κλάμα Και όπω λέγαμε λοιπόν, το κόμμα σου να είναι καλά, yeah. γι' αυτό και τα κόμματα ξεφετρώνουν σαν μανιτάρια. Yeah. Παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη τη ενωτική κίνηση. Yeah. What means ενωτική κίνηση, κυρία μου και κύριε μου, yeah. το... είναι ένα κίνημα πατριωτικό. Πατριωτικό κι αυτό. Όλα πατριωτικά αλλά και κίνημα αλληλεγγύης, δημοκρατίας και ανάπτυξης. Και θα σε δημοκρατήσουν, και θα σε αναπτύξουν, και θα σε αλληλεγγύσουν οι ιδρυτές της ενωτικής κίνησης. Είναι πολιτική έκφραση στον κόσμο που ολοένα και περισσότερο αποδεσμεύεται από τα κόμματα. Right. Ποιος Ρε ενωτική κίνηση πλάκα μας κάνει. Δεν άκουσες το φίλο μου τον Αλέξη προχτές που μίλαγες στο σπόρτινγκ. Που καλούσε κάθε πικραμένο πασοκτή γιατί είναι αριστερός κατά τον Αλέξη. Να κάνουν μια ενωμένη αριστερά. <Κι> Αχ αλέξη. <Κι> Αχ αλέξη. <Κι> τη μέρα που θα σε καλούν να υπογράφει μαζί με, το, με τον Κουβέλη και την Παπαρίγα. Ποιο άλλο είναι τη βολή. Καλά, η τώρα είναι δικιά μου θα υπογράψει. <Κι> λοιπόν, εκείνη τη μέρα θα τα πούμε αλέω. Πώ. <Κι> Αχ αλέξη. Ιδρυτική διακήρυξη Παρακαλώ. Ναι, για παράκαλο رخ τέλος τέλος ο φανα ο φενταγιν που Γιακουμάτου ο φενταγιλ φονταμενταλιστής fundo Είπε και το δήλωσε λέει σε παράθυρο στο τηλεοράσιο Ότι δεν θα υπογράψω Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Φενταγίν ανεφώνησε για κουμάτος Λοιπόν κοίταξε να δεις τώρα πλάκα Πλάκα λέμε τώρα Γιατί αυτά για πλάκα τα βλέπεις Ακόμα και το ότι το παιδί σου που διάζει στο σχολείο για πλάκα το βλέπεις ε, Στα Γρεβενά Ένας ε, εκεί ζει 17 χρόνια 17 χρόνια σε κοντέινερ σεισμοπαθών Ίσως να θυμόσαστε τους μεγάλους σεισμούς στα Γρεβενά. 17 χρόνια λοιπόν ζούνε στη... σε κοντέινερ άνθρωποι από το σεισμό που είχε γίνει 13 Μαΐου του 1995 και στους σεισμόπληκτους των νομού Γρεβενών είχε δοθεί υπόσχεση και σε αυτό στεγαστικά δάνεια και τα λιμάν και τα λιμάν. Αντί για δάνεια λοιπόν 17 χρόνια μετά αγαπημένα μου φίλε για κάποιους σεισμόπληκτους έρχεται να... Ε, τους, τους ζητάνε χαράτσι με τη ΔΕΗ ορίστε ούτε ναι, ναι ναι ναι την έχουν κομπαντίσει ναι. ναι ναι ναι ναι big, big Θα τους πιάσουν, θα τους πιάσουν κι αυτούς mm -hmm. θα τους πιάσουν και ας μην έχουν ρεύμα Να φορέσουν θα... φόρο λάμπας θα... Τέλος Ναι, looks Μέχρι και οι φίλοι μας ετσιγκάνοι Λέει τρομοκρατημένοι Πάνε από περιοχή σε περιοχή Για να μην τους στείλουν χαρά. Αλλά επειδή δεν μπορούν να συνδεθούν με το ρεύμα Θα τους στείλουν φόρο λάμπας Φόρο looks, λάμπας Κάτσα να τους σκεφτούν Δεν μπορεί αυτά τα κεφάλια να μην σκεφτούν τίποτα Δηλαδή 17 χρόνια στο κοντέινερ Είναι ο άνθρωπος και του στέλνει τώρα να πληρώσει χαράτσι στη ΔΕΗ. Big, Παρακαλώ. Big bang, big, big <laughs> Γιατί εσείς είστε ένας οικολόγος, πήρε τηλέφωνο εδώ. Άμα μα μα μα μα οικολόγη. Και λέει να πληρώσουν οι τσιγκάνικοι για όλα τα κατσουχέρια που φάγατε. So, I... Να πληρώσετε κι εσείς για όλα τα αρνιά που φάγατε και τα κατσίκια. Δεν And... έχετε αφήσει ζωντανό για ζωντανό. Μπορείς το κεφαλάκι Γιατί δεν βλέπεις μια φωτογραφία του Αντώνη να συνάρθει Έλα Σε παρακαλώ Έλα 17 χρόνια στο κοντένερ ο άνθρωπος 17 χρόνια στο κοντένερ Ελλάδα Ελλάδα χώρα του Χωρίστε παρακαλώ Πέθαλες. Τι να κάνει να πεθάνουν τώρα Σωστά Σωστό Σωστό δηλαδή τώρα με μελαγχόλησες Τι το θέλεις και μου το απες αυτό τώρα Αμάν, αμάν. Ναι, ναι ναι σωστό λέει ο φίλος μας εδώ Το πρόβλημα πια Δεν είναι που ζουν οι άνθρωποι Αλλά γιατί ζουνε Γιατί ζουνε Γιατί θέλουν να μας πεθάνουν οι κυβερνότες Να εγώ να συμπληρώσω κάτι φίλε μου Όλους Όλους Επαναλαμβάνω 450.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή 450.000 οικογένειες υπάρχουν στοιχεία επίσημα 450.000 οικογένειες είναι χωρίς κανένα εισόδημα Χωρίς κανένα εισόδημα 50.000 νοικοκυριά μόνο φέτος έχασαν τη δουλειά τους 7% καλά, αυτό είναι παπαριά. Μείωση εισοδήματο είναι παραπάνω, έτσι. Η ανεργία αυξάνεται. Όταν όμως 400 είναι ακριβώς, ακριβώς! Τα νούμερα που λέγαμε. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο στρατός τους Ορίστε. <laughs> <laughs> Να τους κάνω <κάνουν> φιλόσοφοι. <laughs> Να μοιράσουν πιθάρια στους άστεγους. Λέει εδώ. Μα τι πα, πα. <Γιακουμάτως>, ρε, ξέρω, ψωμί ρε. <Γιακου> Λοιπόν 450.000 οικογένειες δεν έχουν κανένα εισόδημα Αυτή η οικογένεια τώρα όπως λέγαμε Θέλει να είναι ε, σε ένα ένομο κράτος Να πληρώσουν τους φόρους της κλπ. κλπ. Πού θα τα βρει να τα πληρώσει αυτά που του βάζεις αυτή τη στιγμή Δεν έχει κανένα εισόδημα Κανένα λέμε έτσι Πού θα τα βρει ρε φίλε Εντάξει, επειδή στην Ελλάδα κάποιοι συνεχίζουν να έχουν μυαλό και να λένε τα πράγματα με το όνομά τους Λεύτερο η, η Μαϊντόρα η Μέτερη Ντόρα να σας το πω έτσι Λεύτερο να καταργηθεί η υποχρεωτική βίζα για τους Τούρκους λέει για στον Εύρο ώστε να φουντώσει ο τουρισμός μας <Ρεύτερο> Ξέρεις ένα που έλεγαν παλιά Ντόρα μου το χωριό καίγονταν και η Ντόρα λούζονταν αυτό out, Δηλαδή το θέμα είναι Να πεις την εξυπνάδα σου Για να μένεις στην ε, Επικαιρότητα Και για να χορέψεις Στο Dancing on Ice yeah. Με τον Κοστέτσο Να παραμείνεις στην επικαιρότητα 98% ακροματικότητα έχει Αστρελαίνεις ρε τώρα, τώρα και εσύ. Παρακαλώ. Πάρα χρόνια, πας από Θα μας δώσουν του, οι Τούρκοι βίζα. Δεν χρειάζονταν βίζα ε, να πα στην Τουρκία. Λοιπόν, ε, η σημερινή εικόνα της βιομηχανικής περιοχής της Ξάνθης. Ορίστε παρακαλώ. Μην λέτε τέτοιο. Τε... Μην βρίζετε, μην βρίζετε, μη βρίζετε. σα παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ένας φίλος τηλεοπτής λέει είναι πολύ καλή κοπέλα και σκέφτεται πολύ σωστά. Καταλαβαίνετε τι είπε. Λοιπόν, τέλος πάντων στην Ξάνθη υπήρχε μια βιομηχανική περιοχή που πραγματικά ήταν κόσμημα πέρα από κάποια λαμόγια τα οποία φάγανε πολύ χρήμα και στήσαν πέντε τσιμεντόλιθα. Αλλά πραγματικά ήταν κόσμημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι Κρανίου τόπος Και ο Παπα Σου λέγε για πράσινες αναπτύξεις Όλα αυτά Είναι κρανίου τόπος Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, χωράφια Τα πάντα Και ακόμα σου μιλάνε για πράσινες αναπτύξεις Και πράσινα άλογα Και πράσινα κόμματα Και κίτρινα κόμματα Και κόκκινα κόμματα Και καλά δεν συμμαζέυετε. Λοιπόν το θέμα είναι το εξίστορα τώρα Ότι πέρα από αυτά Αφήνουν, αφήνουν τεχνιέντος και τον φόβο πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, δηλαδή πέρα από το σκιάξιμο των Γιούγκερ, ε, των Μέρκελ και άλλων ε, ε, εξωγενών βασανιστών για του εντόπιου τάπαμε, πέρα από αυτόν τον φόβο λοιπόν, σου αφήνουν και το φόβο των επιθέσεων οι οποίε γίνονται σε σπίτια, σε νοικοκυριά για να γίνουν λιστίες Αυτόν τον φόβο λοιπόν τον παίζουν καθημερινά, δεν κάνει κανένα τίποτα. Διότι... τα οι αστυνομικοί μπορεί με την κιθάρα τους να σου πούνε εσείς είσαι στα ψηλά και εγώ στα χαμηλά να σου πούνε ένα τραγουδάκι τέλος πάντων κλειδαμπαρόνονται Κληραμπαδο... Κληδα... οι άνθρωποι μόλις νυχτώσεις στην Αθήνα και σε άλλες μεγαλοπόλεις και σε μικρότερες δεν θα λέγαμε ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό ληστείες, τραυματισμοί και ντου από παντού κάθε βράδυ κάθε βράδυ Αυτά τα παίζουν 8 λιστίες χτες βράδυ Με εισβολέ σε σπίτια και τραυματισμούς Είχε μόνο στην περιοχή των Αθηνών ε, ε, Στην περιοχή των Αθηνών Εντωμεταξύ κυρία μου και κύριέ μου Ορίστε, ε, ορίστε πρέπει να σηκώσουμε το τηλέφωνο Σπίτια κλειστά του Έλληνα κελιά Να φάτε ψωμί, ψωμί και κότσο βασιλιά Εκεί θα καθίρεσαι, βέβαια. <laughs> <laughs> Μάλιστα, σπίτια κλειστά What's του Έλληνα κελιά. A... Είναι τω μεταξύ, ο 20 Φίξ, Φίξ. Λέω, ορίστε. Χαίρετε. Ναι. <Σι'> ε? <Σι'> Αν δεν έχουν μόνοση, <Σι'> ή... <Σι'> θα το κάνουν. <Σι'> Μάλιστα, <Σι'> να πάρουμε αυτά τα στούβλα να, να βάλουμε αντί για τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σε καλά φίλος Σημειώνει ένας φίλος Κάτι το οποίο είναι πολύ και θα γίνει και αυτό θα δείτε Θα βγάλουν επιτροπές Και θα κοιτάνε τα σπίτια Όσα δεν έχουν μόνος οι λέει θα τους βάζουν πρόστιμα Γιατί θα καίνε πολύ ενέργεια Το θέμα είναι που να την βρίσκουν να την καίνε φίλε Αλλά αυτοί θα το κάνουν θα δεις ότι θα το κάνουν Και θα κάνουν κι άλλα Τι λέγαμε λοιπόν Ο Φίτς θέλει να υποβαθμίσει τη Γαλλία Η Γαλλία είναι μαντ δεν την νοιάζει η Μέρκελ φοβάται ότι θα χάσει την καγκελαρία και τρέχει να προλάβει τα χειρότερα Μη μου λες τέτοια πως θα ζήσω χωρίς Μέρκελ Σε παρακαλώ πάρα πολύ Και έχουμε και τους φίλους μας τους Ουβρίους Οι οποίοι είπαμε ότι θα κάνουν την Ελλάδα και την Κύπρο ε, διάδρομο για να περνάει ο αέριος τους Θα κάνουν υποθαλάσσιο αγωγό ο Υποθαλάσσιος αγωγός της ΔΕΠΑ θα μεταφέρει το αέριος της Μεσογείου Αυτές είναι δουλειές Αυτές είναι αναπτύξεις στη Silicon Valley, Valley yeah. είναι εκεί που είπαμε είναι το Google ορίστε παρακαλώ ο αεριός τους ναι yeah. έχεις μυρίσει το αέριο yeah. αυτοί μυρίζουν ολόκληροι yeah. <laughs> πάλι στο κλάσιμο μας έχουν ναι. <laughs> δεν λέγονται αυτά κυρία άκου μας έχουν πάλι στο κλάσιμο λέγονται αυτά από το μικρόφωνο yeah. λοιπόν, εδώ ενώ στην Ελλάδα έχουμε μαθητές του νηπιαγωγείου online άκουμε τώρα να τα παιδιά μπροστά στα κομπιούτερ Στη Google και στην Καρδιά, ξέρεις και στη Yahoo! και θα, στα παιδιά τους οι εργαζόμενοι απαγορεύουν να έρχονται σε χρήση με τους υπολογιστές. Χαίρετε. Το κόμμα. Α, κατάλαβες. Εδώ έχουμε και facebook στα παιδιά. Στη Συρία καλά, δεν προλαβαίνω, παιδιά. Με, πήρω, με πήρε... Με πήρε από κάτω Αντώνηση με Ο φίλος μου έπρεπε να το στηρίξω κι αυτό Τι να κάνω Κάτι βλέπω εδώ για το Λεγβαλέσσα Λεγβαλέσσα Κάτσε θα σου πάρω ρε Θανάση ένα λεπτό Ο Λεγβαλέσσας ο, ο Αυτός ο τεράστιος Το θυμόσαστε ρε τον αγωνιστή Που του δίναν κάτι εκατομμύρια δολάρια να ξηρίσει το μουστάκι Για να, για να διαφημίσει τα ξηραφάκια άστορ αυτός λοιπόν ο τεράστιος αγωνιστής της αλληλεγγύης αφού ανέτρεψε το κακό καθεστώς τι έκανε λοιπόν στη Βαρσοβία χτες έκανε αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ρέιγαν. Του Ρίγαν δηλαδή. Του Ρέιγαν. Έχουν άγαλμα εκεί. Εκεί δηλαδή αυτοί τώρα κάναν άγαλμα του Ρέιγαν. Κατάλαβες όταν έλεγα λέγαμε προχθές τις προάλλες για τα αγάλματα του και τα, και, τα και κάποιοι γέλαγαν. Και τα αποκαλυπτήρια τα σας. Ο λεχβαλές σας τα έκανε τα αποκαλυπτήρια! Ορίστε! Oh, Ωρίστε! Πρόεδρος, όχι... Πρόεδρος, όχι... Ναι, πρόεδρος, πρόεδρος. Βεβαίως. <laughs> ναι, σωστό. Επί Ρίγκαν, λέει είχε γίνει πρόεδρος. Κυρία μου και κυρία μου για να τελειώσουμε να σε ενημερώσουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται όχι απλώς ως φάρσα επαναλαμβάνεται ως βασανιστική φάρσα διότι σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου του 1987 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σιμίτης ανακοίνωσε εισοδηματική εισεδωμα... εισεδω... εισεδω... πολιτική για το 1988 που προβλέπει συνέχιση της λιτότητας Βέβαια, μετά εκείνη την εποχή έπεφτε πολύ ξύγκι στο άντερο, τα γνωρίζετε Γι' αυτό μείνετε στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσει το άρρωστο γλέντι του Θανάση Είναι λίγο γκριωμένο, ναι Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κυρίες μου και κύριοι για την ακρόαση, τις έξυπνες παρατηρήσεις σας και τη συμμετοχή σας Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε όλοι καλά πάντα. Γεια και χαρά σας. FM Stereo